Δηλαδή πολύ θέμα έγινε για αυτό το μπάμπι το κανονικό, ο κανονικός τίτλος τίτλος, πέρασμα ο κανονικός τίτλος του κομματικού ήταν «Καμίσουρο μπάμπι, παρένθεση, βάλει τα φωτιά στα σκυλάδικα» Λοιπόν, αυτό το κομμάτι δεν βγήγε κάποιο συγκεκριμένο μπάμπι το μπάμπι του παπαδόπλο Αυτό βγήγε λίγα ποχή ρε το μπάμπι, τη ποχή τυπά αφού είναι με την γκομενίτσα τηλάλλια α πούμε αλλά εντελώ με κέφαλο εγώ και με το ωραίο μα ο οποίος κάθε βράδυ προε στα μπουζούγκ, ο κι πέρα το μόνο που να λέει ότι η Μακεδονία είναι υγεία, ας το ο Πάπης, δηλαδή. Όχι, εντάξει, τότε δεν υπήρχε θέμα, αλλά... αλλά ο αυτό δεν είναι ήταν κομμάτι για την πλάκα, το οποίο θέλαμε να το παίξουμε στην τελευταία συναυλία, αλλά δεν το παίξαμε, σωστά, υπολάβαμε να το ξαναθυμηθούμε. <ΣΣΣΣΣΣ> αυτό είναι η όλη ιστορία με τον μπάμπη αυτό είναι ο Μπάμπης. Αυτό το κομματάκι δεν είναι δικό μας, είναι μετά από μια συνεργα... συνεργασία που κάναμε με τον Έτη Κόχρα, αυτό το μεγάλο, του το rock'n' roll αυτό. Και εμείς συνεργαστήκαμε παλιότερα και... Tu è fatto. Collega la Collega la di gente, poi le A mesura é tá na Oh oh